Εικοστό μάθημα. Στο εστιατόριο. Είναι ελεύθερο αυτό το τραπέζι. Δυστυχώς όχι. Είναι πιασμένο. Αλλά θα σας δώσω ένα τραπέζι εκεί στη γωνιά. Ή μήπω προτιμάτε να καθίσετε κοντά στην ορχήστρα. Α, δεν με νοιάζει. Τι λέτε εσείς. Και εμένα δεν με μέλη. Λοιπόν...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 ή κόκκινο γλυκό κρασί. Ωραία. Ακριβώς αυτό που ήθελα. Όσο για μένα, πεινώ πολύ. Δώστε μου για ορεκτικό φιλέτο ρέγκας με αγκουράκια τουρσί. Ύστερα θέλω να μου φέρετε σούπα αυγολέμωνο, μοσχαράκι και τέλος μπακλαβά. Να πάρουμε λίγο ούζο. Α, εγώ δεν θέλω. Ευχαριστώ αλλά για λίγο ή κρασί δεν θα έλεγα όχι. Ωραία. Φέρε μας λοιπόν μια ποτήλια ή μη γλυκό. Πώς σας φαίνεται το ψάρι, καλό είναι? Είναι πραγματικά περίφημο, φρεσκότατο. Η σούπα σας, πώς είναι? Νοστιμότατη. Θα πάρετε έναν καφέ. Ναι βέβαια. Ευχαριστώ. Γκαρσόν, δύο καφέδες και το λογαριασμό παρακαλώ. Μάλιστα κύριε. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία βραδιά. Πέρασα έκτακτα. Και εγώ το ίδιο.